<σίλυς> σε μιλούσαμε πάθος και έλειμματά μας στο μάχημα να κουφίζει. Για σου άρεσε, αντικειμενικά είναι μια όμορφη <σίλυς> μέρα. Εποκειμενικά <σίλυς> <σίλυς> όχι, <σίλυς> γιατί θεωρεί <θα πόλης, ρωτου> ότι το κρύο φέρνει τη <σίλυς> διάνοξη <σίλυς> και το φιλοπρόθεσμο.